Ευλογητός ο Θεός, ημών, πάντοτε, νύν και αίγες στους των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθησαι, δόξα Χριστέ ο Θεός, ημών, χαροποίησαι μαθητάς σου την Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βιοθέντον αυτών της ευλογίας της Ιωθεώσου, ο, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Σήμερα, επειδή ε, συνέπεσε έτσι χωρί να το προγραμματίσουμε μάλλον έτυχε και η ώρα 8 και 4 θα έχει και ομιλία στην συνεργαντικ... αίθουσα του συνεργατικού ταμευτηρίου η Γερόντισσα Γαβριλία, Γαβριηλία. Αυτή η μοναχή έγραψε το ωραίο εκείνο βιβλίο της Γερόντισσας Γαβριηλίας και επειδή πολλοί θα είχαν την επιθυμία να παρακολουθήσουν την ομιλία και πράγματι αξίζουν τον κόπο γι' αυτό εγώ θα σας μιλήσω μόνο για μισή ώρα μέχρι τις 8 και 5 και έτσι επειδή αρκετοί από εσάς πιστεύω να θέλετε να πάτε μπορεί μετά να πάτε και να ακούσετε την αιμουλία της γερόντισης. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τους λογισμούς και είχαμε πει όλο αυτό το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, αυτό το μυστήριο της μάχης η οποία γίνεται μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και είναι από τα πλέον απαραίτητα στοιχεία τα οποία επιβάλλεται να ξέρει ο άνθρωπος προκειμένου, προκειμένου να μάθει να αγωνίζεται σωστά. Και για να σα κάνω μια υπευθύμηση σας λέω και πάλι ότι το κεφάλαιο αυτής τη μάχη είναι να μάθει ο άνθρωπος να περιφρονεί τους λογισμούς του να μην δίνει καμιά σημασία σε κανένα λογισμό απολύτως όσον πυκνή κι αν είναι και όπου και αν είναι δηλαδή όπου και αν βρισκόμαστε και σε όποιε άγιες στιγμές και αν είμαστε και πολεμούμαστε από το πλήθος των λογισμών αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μας κάνει καμία εντύπωση καμιά ε, ανησυχία αλλά μάλλον ε, να μας προκαλεί τρόπον την διάθεση για περισσότερον αγώνα να αξιοποιούμε δηλαδή πνευματικά το πλήθος του λογισμού μας ώστε να μπορούμε να προσευχόμαστε, να στρέφουμε τον νου μας, Θεό και να αγωνιζόμαστε είναι δηλαδή οι λογισμοί αιτία να γίνονται αιτία Περισσότερου πνευματικού πολέμου και πνευματικού αγώνος. Ε, εάν ο άνθρωπος μάθει έτσι να εκδιώκει τους λογισμούς δια της περιφρονήσεως, αυτό είναι το καλύτερο. Γλιτώνει άπαξ και διαπαντός. Να μην δίνει καμιά σημασία και να μην συνεχωριέται και να μην αρχίζει εκείνα τα τέλειωτα το γιατί, γιατί να το σκεφτώ, γιατί να το κάνω, γιατί να μου έρθει, γιατί όλα αυτά τα τέλειωτα γιατί, που δεν έχουν καμία ανεξήγηση, και καμία σημασία και καλένα, ε, δεν πρέπει να κα, καθόλου να ασχολούμαστε μαζί με αυτά τα πράγματα. Μια άλλη κατάσταση στη πνευματική ζωή που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος είναι οι λεγόμενες αλλοιώσεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αρχίσει να αγωνίζεται, τότε στην πορεία της πνευματικής ζωής πέρα από τους λογισμούς που πολεμούν υφίσταται και τις λεγόμενες αλλοιώσεις, δηλαδή αλλάζει η ψυχική διάθεση ε, η οποία αλλαγή μπορεί να διαρκέσει μερικές φορές ελάχιστο χρόνο άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές πολύ περισσότερο μέχρι ακόμα και μέρες και εβδομάδες και μήνες και ίσως και χρόνια μερικές φορές. Αυτές οι αλλοιώσεις είναι δηλαδή οι αλλιώσει της ψυχικής μας καταστάσεως περισσότερο. Ενώ παραδείγμα χάρη ε, ή θέλαμε να προσευχηθούμε να διαβάσουμε, να ησυχάσουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνων η στη ζωή εντούτοις ξαφνικά μας πιάνει μια Μάρα, μια κηδεία μια απελπισία δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα δεν μας ευχαριστά τίποτα και βυθίσετε η ψυχή μας σε μια άλλη κατάσταση την οποία δεν περιμέναμε δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε συνήθως ε, στην αρχή της πνευματικής ζωής μετά από το πρώτο στάδιο της δωρεάν χάριτος, δηλαδή όταν ο άνθρωπος τον ελκύσει η χάρη στο Θεό κοντά του στον Θεό και αρχίσει να ενεργεί χάρις από μόνη της μέσα στην ψυχή μας και να υπάρχει μια προθυμία. Έχουμε προθυμία να διαβάζουμε προθυμία να πηγαίνουμε στην εκκλησία προθυμία να κάνουμε τις προσευχές μας αυτή η περίοδος όπως είπαμε κι άλλη φορά λέγεται η περίοδος της δωρεάν χάριτος. Όλα λειτουργούν μέσα μας δωρεάν τα δίνει ο Θεός χωρίς εμείς να έχουμε κάνει τον ανάλογον κόπο. Σε αυτήν την κατάσταση, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, η άν προσέξει, μπορεί με τις δικές του δυνάμεις, με τη συνεργεία πάντοτε βέβαια τη Θείας Χάριτος, αλλά η άν προσέξει και δεν σβήσει από η δική του κίνδυνη φλόγα που το δίνει ο Θεός, Μπορεί να διατηρηθεί αυτή η δωρεάν χάρις για μεγάλα διαστήματα. Όμως, συνήθως, είτε για τον άρφαλο λόγο, είτε για τον βήτα λόγο, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, κάποια στιγμή η χάρις κρύβεται, συστέλλεται η χάρις όπως λέμε και αρχίζει να εμφανίζεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου η δυσκολία. Δυσκολεύεται στο να επιτελέσει αυτόν το οποίο θέλει αυτόν το οποίο μποθεί αυτόν το οποίο είχε να αποφασίσει προηγουμένως και υφίσταται μία αλλίωση οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι οι αλλιώσει προέρχονται από τέσσερις αιτίες πρώτον προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο η φύση του ανθρώπου είναι σε αλλίωση αλλιούται ο άνθρωπο. Δεύτερον, προέρχεται από τους δαίμονες, μπορεί και οι δαίμονες να κάνουν αλίωση. Τρίτον, προέρχεται πολλές φορές και από την Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρης παιδαγωγικός, δηλαδή η παιδαγωγή των άνθρωπων και τον περνά μέσα από διάφορες καταστάσεις. Και τέταρτον, μπορεί ακόμα από την Πατέρες και από τις καιρικέ συνθήκες ή από την, από την τροφή, από την ποικιλία των φαγητών, ο άνθρωπος να υποστεί μια αναλύωση. Και να ταξιδάσουμε λίγο αυτά τα θέματα. Πρώτον, το θέμα της δικής μας εισφύσεως. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός, είναι αλλοιωτός, είναι αλλοιώνεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παραμείνει σε μια κατάσταση μόνιμα από μόνο του. Ε, διότι έτσι είναι οι φύσεις μας δηλαδή όσον όσων και να προσέξουμε και ό,τι κι αν κάνουμε η φύση του ανθρώπου είναι πάντα έχει ένα ανεβοκατέβασμα λόγω διαφόρων καταστάσεων διαφόρων συνθηκών κανένα φορά και χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο από μόνη της η φύση μας δεν μπορεί να, να, να σταθεί σε έναν επίπεδο πνευματικό, ή πέφτει ή ανεβαίνει, ή πέφτει από τη μια πλευρά στην υπερβολή ή στην έλλειψη. Βλέπετε τον με όλοι μας, που πολλές φορές ε, κάνουμε πράγματα είτε υπερβολικά, που δεν είναι το δυνάμιό μας, είτε τα αφήνουμε όλα και γίνεται ας πούμε μια έλλειψη στην μνευματική ζωή. Πρέπει να προσέξουμε να κρατήσουμε αυτό το οποίο είναι το, το κέντρο δηλαδή να κρατήσουμε τη μέση νοδό που λένε οι πατέρες, η οποία είναι βάση των δυνάμεων μας, αυτό που μπορούμε, μέχρι εκεί που μπορούμε. Εάν ο άνθρωπο θελήσει να κάνει πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις του, τότε οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα τα αφήσει. Και μπορεί αυτή η, η κίνηση που κάνει να κάνει πράγματα παραπάνω στι δυναμιστού, του να είναι καμιά φορά να κινείται και από την καινοδοξία και από τον εγωισμό ή την ίηση ή όποτε λένε και οι πατέρες ότι να ξέρεις λέει ένα αυγάς γίνος και ότι εάν θελήσεις αναβίνει βίνε δύναμή σου και ο έχεις από όλες σας δηλαδή εάν θελήσει, δεν είναι να βγει παραπάνω από τη δύναμή σου θα χάσεις και εκείνο το οποίο έχεις διότι πράγματι ο άνθρωπος όταν υπερκοποθεί όταν, όταν δεν αντέχει άλλο τότε τα χάνει όλα και οι δαίμονες και οι φύσεις μας μας πρόχνουν πολλές φορές και η απειρία μας μας πρόχνουν στο να κάνουμε πράγματα πέραν των δυνάμειών μας με σκοπό όχι να μας βοηθήσουν αλλά με σκοπό να μας αχρηστέψει ο διάβολος ο οποίο ξέρει τι σημαίνει πνευματικός αγώνας ε, συναρχήν ιδίω όταν ο άνθρωπο είναι άπειρο ή ο άνθρωπος κινείται μέσα στο πάθος της καινοδοξίας τον κουρδίζει όπω λέμε. Ε, όπως κάποιος που έχει μια μηχανή και θέλει να του καταστρέψει τη μηχανή, εκείνη. είσαι πονηρό άνθρωπο, θέλει να του καταστρέψει τη μηχανή. Και ο άλλο είναι ακόμα άπειρο από μηχανέ, δεν ξέρει, τότε τον αφήνει να πατά τη μηχανή μέχρι εκεί που παντέχει Ναι, αλλά εάν κρατάς συνέχεια απατημένη τη μηχανή μέχρι στο σημείο που αντέχει, τότε πραγματικά θα την διαλύσεις, θα γίνει ε, θα βγάζει καπνούς η μηχανή, θα, θα κάει ολόκληρη διότι δεν μπορεί να αντέξει εκείνη την ταχύτητα το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο, ο οποίος ε, κάνει ή θέλει να κάνει πράγματα υπεράνω των του και κυρίως όχι τόσο στα σωματικά, στις σωματικές ασκήσεις, όσο σε άλλες ε, ασκήσεις πνευματικές, οι οποίες είτε δεν είναι τις ώρες είτε δεν είναι των δυνάμειών του. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπο να έχει ένα πνευματικό οδηγό που να τον παρακολουθεί την κάμνη. Ε, να σας πω ένα δύο παραδείγματα. Ας πούμε ότι ε, μια πνευματική άσκηση είναι ο άνθρωπος να θυμείται τον θάνατο και λέμε ότι η μνήμη του θανάτου είναι κάτι του αγαθών, κάτι των καλών πρέπει να θυμόμαστε τον θάνατο να θυμόμαστε ότι θα πεθάνουμε να θυμόμαστε τέλο πάντων ε, όλη αυτή τη δυσκολία την οποία θα αντιμετωπίσουμε είναι μια αγαθή έννοια ένας αγώνας πνευματικός να έχει ο άνθρωπος μνήμη θανάτου όμως εάν ο άνθρωπος αυτός είναι εκφύσεως καταθλιπτικός άνθρωπος και έχει ροπίνη στη μελαχολία να πούμε και αρχίσει να ασχολείται με το θάνατο τότε θα αυξήσει τη μελαχολία του θα αυξήσει α πούμε την τάση του στην κατάθλιψη και πολύ πιθανό να περιπέσει μέσα σε μεγάλη απευπισία σε μεγάλη απόγνωση και ακόμα μπορεί ίσως και να αρρωστήσει. Λέω ένα παράδειγμα. Ενώ εάν ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι για μένα, μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν μπορώ εγώ να το βαστάξω. Είτε λόγω της ηλικία, της νεανικής ηλικία, είτε λόγω της φύσεως, είτε λόγω της ιδιοσυγκρασίας, ή της ψυχολογίας. Όπως βλέπετε ένα φαγητό. Ένα φαγητό μπορεί να είναι ωφέλιμο, να έχει πολλές βιταμίνες, να είναι δυναμωτικό αλλά κάποιος άνθρωπος να μην μπορεί να φάγει το φάγητό να τον ενοχλά δεν σημαίνει επειδή αντικειμενικά είναι πλούσιο σε βιταμίνες άρα μπορούμε να το φάμε όλοι ή μπορούμε να τρώμε απέραντες ποσότητες το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στα πνευματικά ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία διάκριση ώστε να μην υπερβαίνει τις δυνάμει του να μην κάνει την υπερβολή από την άλλη πλευρά βέβαια, θα προσέξει ώστε ούτε προφαζιζόμενος ότι να μην κάνουν επερβολές, να, να πέφτει στην έλλειψη. Δηλαδή να μην κάνει τίποτα ή να κάνει πράγματα ελάχιστα τα οποία δεν, δεν αρχούν στον πνευματικό αγώνα. Πρέπει να αγωνίζεται φιλότιμα όσον μπορεί να καταβάλει τις δυνάμεις του και να φτάνει μέχρι εκεί που να ξέρει ότι μέχρι εδώ μπορώ, περισσότερο δεν μπορώ. Αυτό θα το καταλάβει ο άνθρωπος ε, πρώτα απ' όλα μέσα από την πύρα των πραγμάτων αλλά και να πούμε ότι εάν βλέπει ότι η πνευματική ζωή που κάνει του δημιουργεί μια σύγχυση μέσα του του δημιουργεί ανάγκος τον κουράζει ας πούμε ψυχικά δεν τον ξεκουράζει αλλά τον κουράζει τον βάλει μέσα σε στενά καλούπια και του, του σφίγγει τον ψυχικό του κόσμο, δεν τον αφήνει να το ότι οπωσδήποτε πρέπει να τραβήσει πίσω δηλαδή από το αποτέλεσμα του αγώνα θα καταλάβει εάν αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Αυτή η αλλίωση λοιπόν, η υπερβολή ή η έλλειψη που φέρνει αλλίωση μέσα στο ψυχικό κόσμο εξαρκάται από την δική μας φύση. Μια άλλη, όπως είπαμε, αιτία αλλοιώσεων του ψυχικού κόσμου είναι πράγματι οι δαιμονικές επιθέσεις. Μπορεί δηλαδή στη ψυχή του ανθρώπου εκ ενέργειας να επέλθει μια αλλοιώση. Δηλαδή να βυθιστεί ο άνθρωπος στη σύχηση, στο σκότος, στη σλήψη, στην αποθάριση στην απελπισία και αυτού το πράγμα να, η αιτία να είναι πράγματι μια δαιμονική ενέργεια είτε από φθόρων των δαιμόνων είτε από διάφορες άλλες ε, συνθήκες εδώ αυτό συμβαίνει κυρίως στους ανθρώπους που αγωνίζονται πνευματικά και αγωνίζονται περισσότερο στην προσευχή μπορεί πραγματι έτσι από μια δαιμονικη ενεργεια ειτε απο τον των δαιμονων ειτε απο διαφορες αλλες συνθήκε. εδω αυτο συμβαινει από μία τέτοια πνευματική αρνητική αιτία να συμβεί αλίωσης μέσα στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου εδώ όμω θέλω να πω το εξής ε, επειδή έχουμε μια τάση στις μέρες μας να θέλουμε πούμε, να βρίσκουμε πάντα αιτίες για τα διάφορα κακά που μας συμβαίνουν είτε για τις διάφορες αναποδιές τι σλήψεις μας και μια εύκολη αλλά αφελής βέβαια τι είναι να ψάχνουμε να βρούμε όμως κάποιος που μα φθονεί ή μας μάτια σε κανένας ή μας κάνουμε μάγια ή τέτοια πράγματα. Ε, νομίζω ότι το να μας βάλει ο πειρασμό να ψάχνουμε συνέχεια ότι κάποιος μας έκαμε κάτι και ποιος είναι αυτός που μας φωνεί και ποιον είδαμε το προεξημέρωμα και τι μας έκαμε ο γείτονας μας ή η πεθερά μας ή η κουνιάδα μας ή ξέρω εγώ οτιδήποτε αυτά καταλαβαίνετε δεν είναι ωφέλιμα πράγματα και πιο πολλή ζημιά γίνεται στην ψυχή μας από την καχυποψία αυτήν παρά από το ίδιο το κακό να αντικειμενικά. Ο άνθρωπος εάν είναι εκ δαιμονικής ενεργίας οι αλλοιώσεις που συμβαίνουν μέσα του τότε με την προσευχή και τα μυστήρια της εκκλησίας δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, με υπομονή θα περάσει δεν πρέπει να το φοβάρει Εν συνεχεία μια άλλη μπορεί να είναι πράγματι από τις κλιματολογικές συνθήκες ή από τις τροφές, δηλαδή συμβαίνει πράγματι στον άνθρωπο να υπάρχει αλλίωση στην ψυχή του λόγω των συνθήκων, ακόμα ξέρετε και λόγω τη ώρα, άλλος πως αισθάνεται ο άνθρωπος το πρωί, άλλος πως αισθάνεται το μεσημέρι, άλλος πως το απόγευμα, άλλος πως το βράδυ, τα μεσάνυχτα κτλ. Διαφορετικά αισθάνεται όταν είναι μόνος, διαφορετικά αισθάνεται με πολλούς άλλους. Διαφορετικά εσάνεται όταν είναι μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, με φίλους του και διαφορετικά όταν είναι μαζί με εχθρούς του ή άγνωστα πρόσωπα όταν είναι στην πατρίδα του ή όταν είναι σε ξένο χώρο τέλος πάντων διάφορα Δηλαδή επιδρά το περιβάλλον, επιδρά και οι φύσεις, επιδρά και το φαγητό στην ψυχική αλλίωση του ανθρώπου γιατί ο άνθρωπος είναι ένα πράγμα είναι ένα πράγμα ψυχή και, και ένα μία ύπαρξη ζημωμένη με την ψυχή και το σώμα αδιάσπαστα ενωμένα άρα λοιπόν οι επιδράσεις του περιβάλλοντος μπορούν να επιδράσουν και στην ψυχή μας εδώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το πράγμα το περιβάλλον η εκκλησία μας η Ορθόδοξη έδινε ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό βλέπετε ότι στην Εκκλησία ανεπτύχθηκε όχι μόνο μια πνευματική εντός εισαγωγικών σχέση με τον Θεό. Να πας κάπου να κλείσει τα μάτια σου και να ε, ενωθείς με το πνεύμα του Θεού ή τέλος πάντων να αισθαθείς τον Θεό. Αλλά η Εκκλησία ε, πρόσεξε ώστε να δημιουργήσει και χτιστές συνθήκες που βοηθούν τον θεο αλλα η εκκλησια προσεξε ωστε να δημιουργησει και χτιστες συνθηκες που βοηθουν τον άνθρωπο στη σχέση του με τον Θεό. Αλλά αυτές οι συνθήκες ήταν περασμένες μέσα από το φίλτρο της εμπειρίας των Αγίων. Και εξηγούμε. Βλέπετε η Εκκλησία έχει αρχιτεκτονική. Έτσι, βλέπετε, είμαστε σε αυτόν τον Ναό. Όλος ο ναός αυτός έχει μια αρχιτεκτονική. Αυτή η αρχιτεκτονική δεν είναι τυχαία. Δεν είναι, ας πούμε, έτσι κάποιος Άγιος Αρχιτέκτονας τη σκέφτηκε. Όχι. Είναι... Είναι περασμένη μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Διότι η, η Εκκλησία είναι τύπο του ουρανού. Βλέπετε, έχουμε τον Τρούλο. κοιτάζουμε στον Τρούλο, είναι ο, ο Χριστό, Παντοκράτο Θεό. Γιατί να κάνουμε τον Τρούλο, και στοιχίζει κιόλα, και δεν εξυπηρετά και τίποτα. Ποιο βγαίνει εκεί πάνω, κατοικεί κανένα εκεί πάνω, Όχι. Αλλά ο Τρούλο ακριβώ εικονίζει τον, τον Χριστό, τον θρόνο του Θεού, για αυτό βλέπετε, είναι ο Χριστό πάνω η Θεία Λειτουργία γύρω-γύρω από τον Δεσπότη Χριστού τον Παντοκράτονα, οι προφήτες ε, συνεχεία προχωρεί αρχιτεκτονική πηγαίνει με την πλατιτέρα των ουρανών η οποία ενώνει τον τρούλων με τη γη ενώνει των ουρανών με τη γη έχουμε την χωρία των Αγίων, των μαρτύρων ο τρόπος που χτίζεται ο Ναό, τέλος πάντων είναι μια ολόκληρη θεολογία ώστε κάποτε να ασχοληθούμε ειδικά με τον τρόπο αυτών της ε, αρχιτεκτονική και η ζωγραφική επίσης, βλέπετε η Εκκλησία ή ορθόδοξος, δεν δέχεται οποιασδήποτε εικόνες. Δεν δέχεται ας πούμε αισθησιακές εικόνες. Κάτι Παναγίες, ωραίες, γλυκές, παχουλές, στρομπουλές, ας πούμε, με κόκκινα, αυτά. Όχι, η Εκκλησία τα απέβαλε αυτά τα πράγματα. Ούτε το Χριστούλην, ας πουμε αισθησιακε έτσι, ένα παναγιες ωραιε περάκι όμορφο. Αλλά α πουμε μια άλλη αίσθηση η εκκλησια τα απεβαλε αυτα τα πραγματα ουτε το χριστουλην α πουμε ετσι ενα ωραιο παιδακι ομορφο αλλα εχει μια αλλη αισθηση η εικονα σου δει την αίσθηση του ανθρώπου όπως είναι ενώπιον του Θεού ως Θεών και άνθρωπον τον Χριστών και ως Θεούμενον άνθρωπον τον άλλο ε, βλέπετε βλέπουμε την εικόνα της Παναγίας την εικόνα των Αγίων και δεν είναι μια απλή αντιγραφή του προσώπου τους αλλά έχει κάτι πέραν τούτου δίνει και την πνευματική διάσταση των προσώπων η μουσική της Εκκλησίας η μουσική της Εκκλησίας είναι και αυτοί περασμένοι μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Δεν είναι εύκολο ούτε σωστό ούτε πρέπει να πειραματιζόμαστε γιατί έτσι μας αρέσει. Είναι πιο ωραίο στο αυτή μας. Μια μουσική και νομίζουμε πολλές φορές ότι επειδή αισθανόμαστε ευχάριστα άρα αυτό που αισθανόμαστε είναι και, είναι και προσευχή και θείων. Δεν είναι έτσι. Ε, Πρέπει να προσέξουμε ώστε ό,τι κάνουμε να έχει μία σφραγίδα τη σφραγίδα της εμπειρία της Εκκλησίας Και αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι αυτό το περιβάλλον το εξωτερικό, επιδρά στην ψυχή του ανθρώπου και επιβάλλει στον άνθρωπο αυτό το οποίο πρέπει να επιβάλλει Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εκεί που μένουμε ακόμα στο σπίτι μας και οπουδήποτε, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκε, να έχουμε περιβάλλοντα τέτοια, τα οποία βοηθούν πνευματικά την όλη μα κατάσταση. Εάν παραδείγματο χάρη στο σπίτι μα έχουμε εικόνε του Χριστού, τη Παναγία, έχουμε το καντήλι μα, θυμιάσουμε στο σπίτι μα, τότε αμέσω θα δείτε ότι το σπίτι μα αποκτά μια ειρήνη. Έτσι. Βάλτε στο σπίτι σα έναν καντήλι και δύο εικόνε. Δύο εικόνε και έναν καντήλι. Και θυμιάστε μια φορά από την ημέρα του σπίτι σα. Θα δείτε ότι όταν μπαίνοντα στο σπίτι σα, μετά θα αισθάνεστε μια ειρήνη, μια γαλήνη, μια, μια παρουσία μέσα στο σπίτι, διαφορετική. Εάν όμω δεν έχει τίποτα το σπίτι μα μέσα, και αντίθετα τέλο πάντων μπορεί να έχει χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία βλάφτουν, ή να είναι τόπο που να επικρατεί, μια καταστασία και ταραχέ και θυμίε, ξέρω εγώ, τότε το σπίτι μα. Δεν έχει ειρήνη, δεν μα ελκύει, δεν μα κρατά, αντίθετα μα εκδιώκει ή μα φοβίζει ή τέλο πάντων δεν μας αναπαύει. Ενώ έχει περισσότερο από το σπίτι του κάθε ανθρώπου, έτσι που λέμε σαν το σπίτι μα δεν έχει. Το σπίτι μα πρέπει να είναι ο τόπο που είναι για μα ο τόπο τη ησυχία μα. Που εκεί ειρηνεύουμε, εκεί ησυχάζουμε, εκεί αισθανόμαστε ασφάλεια, αισθανόμαστε γαλήνη. Αλλά για να είναι έτσι πρέπει το περιβάλλον του σπιτιού μας να είναι κατάλληλο. Όπως είπαμε λοιπόν, το περιβάλλον και οι ώρες και οι τροφές και το κλίμα άλλο πως αισθάνεται ο άνθρωπος όταν είναι ζέστη, άλλο πως αισθάνεται όταν είναι κρύο. Και αυτά ακόμα επιδρούν στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Και τέλος η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις μπορεί να λοιώσει τον άνθρωπο ή ακόμα να αφήσει τον άνθρωπο να περάσει μέσα από πολλά στάδια τα οποία στάδια μπορεί να είναι και πολύ δύσκολα πολύ επώδυνα γιατί? γιατί πρέπει ο άνθρωπος να τα περάσει πρέπει να τα μάθει είναι μαθήματα αυτά τα οποία εντυπώνονται στην ψυχή μας προκειμένου να οριμάσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία αυτή την οριμότητα που μα χρειάζεται και των πνευματικών αγώνα. Και τελειώνω. Με, μέσα από αυτήν την απλή περιγραφή των αλλοιώσεων, σαν κανόνας υπάρχει το εξής. Πρώτον, δεν πρέπει ο άνθρωπος, ιδίως ο αρχάριος στην πνευματικής ζωής, να πολυασχολείται να βρει για ποιον λόγο αισθάνεται έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή να πει «Μα γιατί είμαι τώρα, γιατί δεν έχω όρεξη, γιατί ξέρω εγώ είμαι κακό φως, γιατί είμαι νευριασμένος, γιατί είμαι το ένα και με το άλλο». Δεν ωφελεί αυτή η, η σχολαστική εξερεύνηση του ψυχικού κόσμου, γιατί δεν είναι εύκολο να βρούμε την απάντηση. Και επειδή είμαστε αδύνατοι, συνήθω ψάχνουμε να βρούμε αιτίες έξω από τον εαυτό μας, μας πταίει ο ένας, ο άλλος, η δουλειά, το σπίτι, ε, τα παιδιά μας. Ακούω πολλές φορές ότι εγώ πατεραγονίζομαι, αλλά ας πούμε στη δουλειά μου, αλλά τα παιδιά μου, αλλά ο άνδρας μου, αλλά το ένα το άλλο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Να σταματήσουμε αυτήν την επίρρηψη ευθυνώς στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί κανένα να μας εμποδίσει. Μάλλον τα έξωθεν εμπόδια μπορεί να γίνουν πολλές φορές αφορμές Προόδου. Τέλος πάντων, δεν πρέπει ποτέ να ασχολούμαστε υπερβολικά, να αναλύουμε τον εαυτό μας, να βρούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η αλλίωση μέσα μας. Αντίθετα, βλέπουμε παραγήμως ότι δεν έχω έξι να κάνω τίποτε. Δεν έχω έξι να κάνω προσευχή, σάνομαι αηδία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, τέλος πάντων, μέσα με χίλια για όλα πράγματα. Όπω σας είπα και άλλη φορά, δεν είναι σωστό αυτήν την ώρα να ακολουθούν αυτό που λέει η καρδιά μας. Αλλά πάση δυνάμει, όσον μπορούμε, εμείς να λέμε ότι κοίταξε, μπορεί να μην θέλω, αλλά εγώ θα κάνω το πρόγραμμα μου. Τι πρόγραμμα έχω. Αυτό το μικρό πρόγραμμα, την προσευχή μου, να μην το αφήσουμε επειδή δεν εσανόμαστε ή να πούμε ετοιμάστηκα να κοινωνήσω αλλά όταν πήγα στην εκκλησία, ταράχτηκα, εφήμωσα, σκανδαλίστηκα, ξέρω εγώ, γέμμασα λογισμού, δεν κοινωνώ. Όχι έτσι. Θα προχωρούμε κανονικά σε αυτό το οποίο προγραμματίσαμε. Δεν θα λαμβάνουμε υπόψη τις αλλοιώσει μα μέσα μα. Διότι αν ο άνθρωπο λάβει υπόψη τις αλλοιώσει, τότε θα γίνει παίγνιο των δαιμόνων. Θα τον παίζει ο διάβολο και θα τον ρίχνει μια εδώ και μια εκεί, δεν θα τον αφήσει ποτέ στη Και ακόμα περισσότερο, ξέρετε ότι όταν αυτήν την ώρα που αισθάνεσαι αντίθεση μέσα σου, αισθάνεσαι ξηρασία, αισθάνεσαι αντίθεση, εκείνη το επιμείνει και κάνει έστω και κάτι, αυτόν τον κάτι έχει πολύ μεγάλη αξία περισσότερο από το άλλο που έκαμε με πολύ προθυμία. Ο ψυχικό σκόπο και ο σωματικός σκόπο έχουν πολύ αντίκρισμα πνευματικό. Γι' αυτό όταν έχουμε η ανδήποτε αλλιώση, δεν πρέπει ποτέ να ψάχνουμε την αιτία. Απλώς μόνο θα λέμε εντάξει, έχω μια αλλοίωση, άνθρωπος είμαι, έτσι συμβαίνει και σταματώ μέχρι εδώ, δεν ασχολούμαι περισσότερο και κοιτάζω να κάνω το πρόγραμμά μου. Αυτό το οποίο είχα σκοπό να κάνω και το οποίο κάνω κάθε μέρα. Εάν παραμείνει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, τότε σιγά σιγά με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, σταθεροποιείται και αργότερα όταν καθαρθεί ο άνθρωπος και σταθεί πνευματικά μπορεί πράγματι με τη διάκριση και με την ερώτηση μνηματικών πατέρων να εντοπίζει μόνος του τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα αλλά αυτό είναι ένα στάδιο στη πνευματική ζωή μεγαλύτερο εκείνο το οποίο αφορά εμάς τώρα είναι να μην ψάχνουμε να βρούμε τον λόγο απλώς μόνο να κάνουμε υπομονή να μην δεχόμεθα τα αρνητικά συναισθήματα των αλλοιώσεων και να αγωνιζόμαστε αυτήν την ώρα να παραμένουμε πιστοί σε αυτό το οποίο προγραμματίζαμε να κάνουμε και αυτό το οποίο έχουμε ως το σπάντων πνευματικό πρόγραμμα. Για να κάνουμε έτσι τότε περνούμε το κύμα και βγαίνει και πολύ ωφέλεια περισσότερο. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσω για να δώσουμε τη δυνατότητα στους αδελφούς μας που θέλουν να πάνε να ακούσουν την ομιλία της γερόντισας, να μπορέσουν να πάνε. Ε, η επόμενη φορά θα είναι στις 9 Ιουνίου. 9 Ιουνίου, δηλαδή στι 15 μέρε σε τάχτη, την ίδια ώρα. Ναι, να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ενερχόμενοι στον κόσμο, Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράδους του Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.